Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτεν και ΑΗ, και Ιησούς των αιώνων, αμήν. Δόξα σύ, ο Θεός ημών, δόξα Βασιλέφοραν βασιλέφουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος, και σόσουν αγαθέντας ψυχάς ημών, αμήν. Καλησπέρα σας. <κοίς> Είμαστε στο στίχο 28 του 108 Ψαλμού τον οποίο συνεχίζουμε να μελετούμε. Την προηγούμενη φορά είχαμε εδώ τον πατέρα Ιουστίνο από τη Φλόρινα και την προ προηγούμενη φορά που ήμασταν μαζί είχαμε μιλήσει εξ τους του στίχου αυτού για τις αλλοιώσεις. Για εσυμίστε είχαμε μπει για τις αλλοιώσει, οι οποίες είναι ένα κεφάλαιο ιδιαίτερο κεφάλαιο στον αγώνα της πνευματικής ζωής και οι πατέρες μέσα από την πύρα τους από την εμπειρία τους είδαν πολλές αιτίες αλλοιώσεων ακόμα και φυσιο, από φυσιολογικά αίτια είπαμε ότι οι αλλοιώσεις προέρχονται είτε από τον ίδιο τον άνθρωπον είτε εκ του Θεού είτε εκ των δαιμόνων είτε ακόμα και από φυσικά αίτια, έτσι. Δηλαδή, αν κάποιος έχει κάποια ιδιαίτερη πάθηση, ξέρω εγώ η, η ποικιλία των τροφών, η ποικιλία των ο, κλιματικών, κλιματολογικών συνθηκών και αλλαγών και όλα αυτά τα πράγματα τέλο πάντων, φέρουν να τον άνθρωπο. Εκείνο το οποίο δεν μας έμεινε χρόνος να τονίσουμε, εάν θυμούμε καλά, ήταν ότι τι κάνουμε εμείς σε αυτές τις αλλοιώσεις και ποια είναι η στάση μας έναντι των αλλοιώσεων καταρχάς πρέπει να πω ότι μια παγίδα που πιάνει εύκολα εμάς του ανθρώπους που θέλουμε τέλος πάντων να αγωνιστούμε είναι να θέλουμε να παρατηρούμε τα συναισθήματά μας δηλαδή τι θέλω να πω όπως ξέρετε ο κάθε καθένας άνθρωπος ή κατά κανόνας συνήθως συμβαίνει έτσι όταν κάποιος μπαίνει στον χώρο της Εκκλησίας για πρώτη φορά διέρχεται μια περίοδο χάριτος είναι η κατα κανόνα χάρις σε αυτήν την περίοδο της δωρεάν χάριτος ο άνθρωπος αισθάνεται τη χάρη του Θεού αισθάνεται την προσευχή σαν να κινείται η καρδία του από αγάπη προς τον Θεό εύκολα μαζεύει τον νούν του υποχωρούν τα πάθη καταστέλλονται τα πάθη και ένας φωτισμός ένας θείο φωτισμός και μια θεία ατμόσφαιρα ε, καλύπτει τον, την ψυχή του ανθρώπου αυτό το πράγμα βέβαια γεννά και ευχάριστα συναισθήματα στην ψυχή μας αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά πάρα πολύ ωραία αισθανόμαστε πραγματικά σαν να είμαστε στον παράδεισο έτσι γευόμαστε τη χαρά του παραδείσου όμως έρχεται και κάποια ώρα που πιθανό να σε βει κάποια αλλοίωσης δηλαδή αντί τούτον όλο να αισθανθούμε εγκαταλελειμμένοι να αισθανθούμε ένα σκότος μέσα στην ψυχή μας, ένα σκοτάδι, να αισθανθούμε ότι ο Θεός μας εγκατέλειψε ή ότι εμείς εγκαταλείψαμε τον Θεό, να αισθανθούμε την πίεση των παθών πάλι πίσω, την σύχηση των λογισμών μας, να αισθανθούμε ότι δεν θέλουμε πλέον να προσευχόμαστε, ο, ο εαυτός μας αντιδράει στην προσευχή, δεν αναπάβεται στα έργα του Θεού, με το ζόρι να πείσουμε τον εαυτό μα να πάει η εκκλησία, να πάει, ξέρω εγώ, στην Αγριπνία και όλα αυτά τα πράγματα. Ε, αυτήν όλη την, την αντίσταση, σε αυτήν την αλλίωση, ο άνθρωπο αισθάνεται πολύ δύσκολα. Και πολλέ φορέ θλίβεται ο άνθρωπο, λυπάται, γιατί να αισθάνομαι έτσι, γιατί να αισθάνομαι όλη αυτή τη δυσκολία, ενώ παλαιότερα δεν τα αυτά τα πράγματα. Και αρχίζει να ψάχνει να βρει αιτίες. Μήπω φταίει το ένα, μήπω το άλλο, μήπω φταίει, ξέρω εγώ διάφορα πράγματα η αλήθεια είναι ότι δεν φταίει κανένας γιατί πάντα τα πράγματα εξωτερικά ήταν τα ίδια η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει να μάθει να ζει έτσι πιο δυνατά όπως λέγει ο έμνηστος γέροντας Παΐσιους. Ο Θεός μοιάζει με έναν καλό και οργό, ο οποίος να φυτέψει ένα δέντρο, ένα δενδράκι μικρό, το ποτίζει κάθε μέρα. Γιατί πρέπει το δέντρο αυτό να έχει αρκετή υγρασία, να πιάσει, να μπορέσει να, να ζήσει, να μεγαλώσει. Μετά αρχίζει σταδιακά να του κόβει το νερό. Εκεί που το πόντεζε κάθε μέρα, μετά το ποτίζει μέρα παραμέρα. Μετά το ποτίζει κάθε δύο μέρες, μετά κάθε τρεις μέρες με τα κάθε τέσσερις, με τα κάθε εβδομάδα, με τα κάθε δύο εβδομάδες, με τα κάθε μήνα και ούτω καθεξής, ώστε να βοηθηθεί το δέντρο αυτό να τραβήξει τις ρίζες του βαθιά μέσα στο έδαφος για να μπορέσει να βρει υγρασία πραγματική μέσα από τη γη την ίδια, να κάνει βαθιές ρίζες, να μην είναι επί το δέντρο, ώστε όταν θα έρθουν οι άνεμοι και οι και οι δυσκολίες να μπορέσει να κρατηθεί και να μην, να μην ξεριζώθει το δέντρο και να πέσει κάτω. Γι' αυτό ο άνθρωπος μέσα στην πρόνοια του Θεού περνά αυτήν την παιδαγωγική εγκατάλειψη, τη φαινομενικά εγκατάλειψη του Θεού για παιδαγωγικούς λόγους ώστε να τραβήξει κάτω βαθιά τι ρίζες του και να μπορέσει να σταθεί ο ίδιος. Γι' αυτό πολλές φορές διέρχεται η ψυχή μας μία έτσι έρημο μία περίοδο ξηρασίας όπως όταν είναι ξηρασία που όλα γύρω μας είναι ξερά και είναι ε, χωρίς υγρασία χωρίς νερό είναι μια ετσι ερημο μια περιοδο ξηρασιας οπως οταν η ξηρασια που ολα γυρω μας περίοδος για την φύση έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου σε αυτή την περίοδο ο άνθρωπος πρέπει να προσέξει πάρα πολύ πρώτα απ' όλα να μην χάσει το θάρρος του να ξέρει ότι εμείς πιστεύουμε στον Θεό και αγαπούμε τον Θεό όχι διότι μας έδωσαν εκείνα τα ευχάριστα συναισθήματα αλλά γιατί είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι ο Θεός είναι πάντα κοντά μας και ότι αξίζει για τον Θεό αυτόν να κάνουμε όλον τον αγώνα να είμαστε κι εμείς κοντά του αγωνιζόμενοι κατά αυτόν τον τρόπο Παραμένουμε πιστοί στον Θεό Έστω και αν ο αυτός μας ο ίδιος Μας ανθίσταται Έχουμε να παλέψουμε με αντιστάσεις του εαυτού μας Ο εαυτός μας μας ανθίσταται Και έχει επιχειρήματα υπέρ του Ότι κάμνεις κάτι και δεν έχεις αντίκρισμα Ή προσπαθείς να κάνει κάτι το οποίο εσωτερικά Αισθάνεσαι δυσκολία Μεγάλη δυσκολία Πράγμα που παλαιότερα το έκαμε πιο ευχάριστα και γύρονται μεγάλα ερωτήματα, υπαρξιακά ερωτήματα μέσα στο είναι του ανθρώπου. Λέει κάπου ο Δαβίδ ότι ε, επανίστανται, α πούμε, πολλοί που και λέγουν, α πούμε, πού είναι ο Θεός σου. Ε, ε, διαρωτάται ο να μα πού είναι ο Θεός α πούμε. Δεν με βλέπει ο Θεός που τα λεπορούμε, που τον αναζητώ, που τον ψάχνω, που είμαι, α πούμε, στον Όλοι ο Θεό φαινομενικά σιωπά. Φαινομενικά ο Θεό σιωπά και αφήνεται ο άνθρωπος μόνος του. Αυτό δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα, αλλά έτσι το βιώνει ο άνθρωπος. Αυτή την περίοδο χρειάζεται μεγάλη πίστης. Ο άνθρωπος να σταθεί και να πει ότι εγώ για την αγάπη του Θεού θα παραμείνω στον τόπο μου. Να μην υποχωρήσει ο άνθρωπος. Να μην στραφεί στα πίσω, να μην υποχωρήσει και να πει ότι Εντάξει, αφού δεν κάμνο-κάμνο και δεν βρίσκω κανένα αποτέλεσμα σταματώ πλέον, δεν κάνω τίποτα αφού δεν απαντά ο Θεός, αφού δεν ανταποκρίνεται αφού έκανα τόσο αγώνα και δεν είχα τίποτα από τον Θεό άστα, όλα κάτω πλέον δεν είναι έτσι, διότι ο Θεός θέλει να μας φύγει από την αίσθηση του μπακάλικου έτσι. θέλει να μας φύγει από την αίσθηση ότι αγοράζει την χάρη η χάρη δίδεται από τον Θεό γι' αυτό λέγεται και η δωρεάν δεν αγοράζομαι τη χάρη δεν δίνομαι και παίρνομαι στον Θεό αλλά ο Θεός ζήτηται σε μας δωρεάν Ούτε ξέργο νόμου όν επίησαμε όχι από τα έργα μας αλλά για την δική του αγάπη και για το δικό του έλεος αυτός μας έσωσε και μαζί τη την χάρη του δωρεάν για να έρθει η δική μας σωτηρία και η δική μας αιώνια σχέση μαζί του Ταυτόχρονα, εκείνο που πρέπει να προσέξουμε, είναι ότι σε αυτή την περίοδο, την, την δύσκολη περίοδο, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να κάνουμε το παν, να μην εγκαταλείψουμε το πρόγραμμά μας. Αυτό το μικρό πρόγραμμα που κάθε ένας από μας έχει κάθε μέρα στη ζωή του την προσωπική, που πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα, είναι το πρόγραμμα που, που θα μας βοηθήσει να σταθούμε, έστω εκείνη τη μικρή προσευχή που θα κάνουμε το βράδυ ή το πρωί, ή τη μικρή μας νηστεία ή, ξέρω εγώ, κάτι που κάνουμε, πούμε, την, την, την, την Κύρα Κάττικη λειτουργία, την ετοιμασία μας για τη Θεία Κοινωνία, την, την εξομολόγηση μας όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να αγωνιστούμε, να τα τηρήσουμε με τα ακριβίας έστω και αν δεν βρίσκομεν αντίκρισμα σε αυτή τη δυσκολία εάν τα τηρήσουμε αυτά με ακρίβεια και σταθούμε στη θέση μας, και παρά την πίεση των γεγονότων και των λογισμών, εμείς παραμείνουμε εκεί σταθεροί, αγωνιζόμενοι, τότε να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός επιστρέφει ξανά πίσω πάλι στο φαινόμενο, γιατί ουσιαστικά τα πάντα μαζί μας και αρχίζει πλέον να δίδει καρπούς, γλυκείς καρπούς, πραγματικούς καρπούς, όρημους καρπούς στην ώρα του. Όχι γρήγορα γρήγορα πράγματα όπως είχαμε στην πρώτη περίοδο που γνωρίσαμε τον Θεό που σε μια βδομάδα νομίζαμε ότι φτάσαμε κιόλας σε μέτρα θεία πλέον στην πνευματική ζωή ο άνθρωπος οριμάζει σιγά σιγά και προκόπτει ο άνθρωπος ηλικία και τη, προκόπτει και μαζί με την ηλικία και μαζί με τη χάρη και οικοδομεί όλο το οικοδόμημα των πνευματικών πάνω στην ταπείνωση. Η ξηρασία, η περίοδος της ξηρασίας είναι η πιο καλή περίοδος της πνευματικής μας ζωής. Αυτό να το έχετε πάνω του υπόψη σας. Όταν διερχόμαθα την περίοδο της ξυρασίας, είναι η καλύτερη περίοδος τη πνευματικής μας ζωής διότι αυτή η περίοδος είναι περίοδο που ο άνθρωπος βάζει σωστά θεμέλια ταπεινώνεται ο άνθρωπος ε, εξουδενώνεται η ψυχή μας έως θανάτου και κατέρχεται η ψυχή μας άχρη, άδου μέχρι τον άδη και εκεί ας πούμε ο άνθρωπος βλέπει ότι τα έργα του δεν είναι τίποτα και ότι ο εαυτό του και η ύπαρξή του είναι μηδέν τίποτα ας πούμε ουσιαστικό. χωρίς να σημαίνει ότι γίνεται μηδενιστής ή πέφτει στην απελπισία αλλά κρατεί Μόνο το μόνο που του μένει είναι η επίστης και η ελπίδα στον Θεό. Η πίστη και η ελπίδα στο Θεό. Όταν αγωνιστεί εκεί τότε έρχεται μετά και η αγάπη η οποία είναι ανώτερη από την πίστη και την ελπίδα και ο άνθρωπος πλέον εντρυφά μέσα στην αγάπη του Θεού αλλά εντρυφά εκεί αφού προηγουμένω περάσει το μεγάλο εκείνο δρόμο της περιόδου της ξηρασίας που, που καμιά φορά μπορεί να διαρκέσει και περίοδο πολλών ετών πολλών ετών. ο αβάσ Σάκος Ήρος περιέγραψε για τον εαυτό το ότι για 30 ολόκληρα χρόνια ε, η ψυχή του δεν αισθανόταν καμίαν ενέργεια χάριτος. και ήταν μέσα στην έρημο και ήταν μέσα σε τόση δυσκολία και ήταν τόσο μεγάλος ασκητής βέβαια ο Θεό παρακολουθεί την πνευματική ζωή του ανθρώπου ο Θεός είναι ένας καλός παιδαγωγός και όπως ένας δάσκαλος που βλέπει ότι το, το, το παιδί έχει έφεση για μαθήματα αλλά είναι λίγο κνηρός είναι λίγο αφελή, ξέρω εγώ παιδική αφέλεια και σπρώχνει το παιδί να, να διαβάσει λίγο παραπάνω του βάζει περισσότερα μαθήματα το φοβερίζει και καμιά φορά παλαιότερα τους φοβερίζαν τώρα δεν τους φοβερίζουν Το φοβερίζουν ας πούμε να είναι να είμαι, ξέρω εγώ, κάπως πιο καλοί μαθητές διότι βλέπει ο δάσκαλος την πορεία του μαθητού εκείνου ξέρει ότι αυτό το παιδί έχει πολλές δυνατότητες και αν το αφήσει έτσι να είναι ανέμελο και έναν διάφορο θα το ζημιώσει ουσιαστικά και το σπρώχνει με τρόπο το σπρώχνει να, να αποκτήσει περισσότερα περισσότερη γνώση και περισσότερα πράγματα έτσι συμβαίνει και με τον Θεό που βλέπει τις φιλότιμες ψυχές των ανθρώπων βλέπει ότι έχουμε κανιά φορά έφεση και επιθυμία αλλά δεν έχουμε δύναμη ή δεν έχουμε πρόθεση, δεν, δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Η οκνηρία και τα άλλα πούμε, πράγματα μας καθυλώνουν εκεί και έτσι μέσα από την παιδαγωγική αυτή μέθοδο της ξηρασίας, των δοκιμασιών των θλίψεων, των πειρασμών των λογισμών ο άνθρωπος ε, είναι σε μια διακκή, είναι γρήγορο πνευματική και προχωρά. Εθιμού, πάντοτε θυμού, με έναν λόγο, μάλλον δύο λόγους ενός... ο ένα είναι ενό παλαιού γέροντος και ο άλλο ενό συγχρόνου γέροντος Ο ένας λόγος του παλαιού γέροντος λέει το εξή. Ρώτησαν έναν μοναχόν ο οποίο είχε φτάσει σε μεγάλα μέτρα ε, προσευχή και του είπαν πως μπόρεσες εσύ και έφτασες σε τόσα μεγάλα μέτρα προσευχής αδιαλείπτου ποιος σε έμαθε να προσεύχεσαι και αυτός χαμογελώντας είπε οι δαίμονες αυτοί με έμαθαν να προσεύχομαι πως είναι δυνατόν οι δαίμονες να σε μάθουν να προσεύχεσαι λέει μάλιστα οι δαίμονες διότι μου δημιουργούσαν τόσο αφόρητον πόλεμων στη ζωή μου που συνεχώς ήμουν αναγκασμένος να είμαι σε μια ανεγρήγορση, σε μια νύψη πνευματική με την προσευχή στο στόμα και στο μυαλό διότι, λίγο εάν μου έφευγε προσευχή, κατευθείαν ισχωρούσε ο, ο, ο, ο λογισμό, η επιθυμία, η εικόνα, ξέρω εγώ οτιδήποτε μέσα μου και με χφαλόντιζε στην αμαρτία. Και έτσι αναγκάστηκα να είμαι συνεχώς σε μια ανεγρήγορση. Και ένα άλλο σύγχρονα γέροντα, ο Παπαϊφρέμ στα Κατουνάκια, ο οποίο μα έλεγε πάντοτε όταν τον βλέπαμε ότι προσέχετε μεταξύ του νοός ημών και του Θεού να μην αφήνεται κενών και πράγματι δεν μπορούσα να καταλάβω αυτόν τον λόγο για πολλά χρόνια τι σημαίνει δηλαδή μεταξύ του νου μας και του Θεού να μην υπάρχει κενών βέβαια τι σημαίνει σημαίνει ότι ο νους μας πρέπει να είναι τόσο ενωμένο με τον Θεό, με τη μνήμη του Θεού ώστε να μην υπάρχει ίχνος χαραμάδας μεταξύ της, της ε, ε, κοινωνίας μας με τον Θεό για να μην εισέρχεται από εκεί ανα πάσα στιγμή κάποιος λογισμός, εμπαθής, επιθυμία ξέρω οτιδήποτε που είναι δυνατόν να μας διασπάσει και να μας χωρίσει από τον Θεό αυτά τα πράγματα αυτή η εγρήγορση. Είναι αυτή η οποία ουσιαστικά μας βοηθά να έχουμε γερές ρίζες, να αντέξουμε εις την, εις την δυσκολία της περιόδου της ξυρασίας και μας κρατά σε μια επαφή μαζί με την χάρη σε όλη τη διάρκεια της πορείας της ζωής μας, ανεξάρτητα από τα συναισθήματα τα οποία θα δοκιμάσουμε. Εμείς πρέπει να παραμείνουμε πιστοί εις τον Θεό. Και πιστό άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτό ο οποίο ε, δεν είναι απόλυτα αυτός ο οποίο αισθάνεται καλά και πιστεύει ή επικαλεί τον Θεών όταν είναι καλά μέσα του. Πιστός είναι εκείνο ο άνθρωπος ο οποίο στην περίοδο τη ξηρασίας που όλα είναι αντίθετα και όλα μιλούν αντίον και η ψυχή του δεν εσάνεται τίποτα. Αυτό πιστεύει απόλυτα ότι ο Θεό δεν θα με παραβλέψει ο Θεός είναι εδώ δεν είναι δυνατόν ο Θεός να με αφήσει να πεθάνω μέσα στην ξηρασία αυτή μάλιστα παρομοιάζουν οι πατέρες εκείνη όλη την πορεία του Ισραήλ μέσα στην γη της Αιγύπτου την έρημον, 40 χρόνια τους έβγαλε ο Θεός από την Αίγυπτο και για 40 χρόνια κυκλοφορούσαν μέσα στην έρημο εκείνη του Σινά εκείνη την περιοχή όλη, και δεν μπορούσαν να φτάσουν στην γίνη τη Ευαγγελία στην Παλαιστίνη. Που ήταν κοντά, πήγαιναν, α Σε ένα μήνα πήγαιναν, ίσω με τα πόδια, σε δύο μήνε. Είκαμε 40 χρόνια. Και πε, περπάτησαν γη, ρήμο, και αβάτο, και ανίδρο. Και εκεί πειράστηκαν με πολλέ δυσκολίε, με πολλά προβλήματα, με πολλέ δοκιμασίε. Και όμω παρέμειναν πιστή, Και όταν, όταν του έλεγε ο λογισμός ότι καλύτερα να είμαστε στην Αίγυπτο. Τι θέλαμε και φύγαμε από την Αίγυπτο και μπήκαμε σε αυτή την περιπέτεια όλοι. Έλε, λέει μέσα η γραφή ότι έλεγαν οι Εβραίοι, καλύτερα είναι να πέσουν τα κόκκαλα μα στην έρημο παρά να επιστρέψουμε πίσω στην γη τη Αιγύπτου. Καλύτερα είναι να πεθάνουμε στην έρημο παρά να στραφούμε πίσω. Γιατί ξέρετε, ε, το ακούει κανεί καμιά φορά αυτό το πράγμα και λέει κάποιο κυρίως από τους ανθρώπους που μπήκα στην Εκκλησία και διέρχονται την περίοδο της ξηρασίας. Πριν μπω στην Εκκλησία ήμουν καλύτερα. Δεν είχα λογισμούς, δεν κατέκρινα κανέναν. Ε, ξέρω εγώ ήμουν πιο καλά, αισθανόμουν πιο πολύ την προσευχή μου, πήγαινα μια φορά κάθε εξήμενη στην Εκκλησία και το καταλάβαινα. Τώρα πάω και δεν καταλαβαίνω τίποτε. Ε, αρχίζει να, να μας φαντάζει η προηγούμενη ζωή μα, ότι εκείνη η ζωή μα ήταν η καλή και τώρα που μπήκαμε στην Εκκλησία τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν αισθανόμαστε τίποτα, κατακρίνουμε όλη η μέρα, γυρνούμαστε από κάτω. Ε, ξέρω εγώ, δεν πάμε καλά πνευματικά. Και ακόμα βλέπουμε και ανθρώπου εκτό Εκκλησία λέμε: Κοίταξε, αυτοί οι άνθρωποι που δεν πάνε Εκκλησία, τι ήρεμοι άνθρωποι που είναι, ήσυχοι, η ζωή του είναι μια χαρά, οι δουλειέ του πάνε καλά, οι οικογένειέ του είναι καλά είναι χαρούμενοι άνθρωποι είναι κοινωνικοί άνθρωποι έχουν αλληλεγγύη, γίνεται μια έτσι αλλαγή μέσα στο μυαλό μας και αρχίζουμε να φανταζόμαστε ότι η εκτό Χριστού ζωή είναι η καλύτερη από τη δική μας ζωή και αυτό το πράγμα μας στραβά προς τα πίσω εκεί είναι που χρειάζεται αυτή η απόφαση ότι καλύτερα να πεθάνουμε στην έρημο και να αφήσουμε τα κόκκαλά μα μέσα στην έρημο αυτήν της δοκιμασία του Θεού παρά να στραφούμε πίσω στην προηγούμενη μα ζωή για να αισθανθούμε ίσω αυτήν τη χαρά την οποία νομίζουμε ενώ ότι υπάρχει εκεί. Βέβαια, είναι γεγονό ότι ο άνθρωπος για να αντέξει αυτήν την δυσκολία όλοι οπωσδήποτε δυσκολεύεται και ταλαιπωρείται ψυχικά αλλά εάν τα καταφέρει να αποδεσμευθεί από τα θελήματά του, από τις εικόνες του εαυτού του από τα, αυτά τα οποία φαντάζεται τον περί του εαυτού του και τα ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού και βρει το κλειδί της το κλειδί της ξεκούρασης που είναι η προσευχή μεταδακρίων, Αυτή η προσευχή μεταδακρίων είναι αυτή η προσευχή που ξεκουράζει τον άνθρωπο που έχει μέσα βαθιά ταπείνωση. Και όχι δάκρυα με παράπονο, όχι με παράπονο. Θα περάσει και το στάδιο του παραπόνου. Θα ίσως μπει ο άνθρωπος σε αυτή τη διαδικασία του γιατί. Γιατί Θεέ μας με πούμε, με εγκατέλειψες Γιατί δεν με βοηθάς Γιατί με αφήνεις μόνο μου και αμαρτάνω Γιατί, ας πούμε, ξέρω εγώ είμαι... ε, Έφτασε αυτό το χάλιν όλο Εγείρονται αυτά τα γιατί Αλλά, εάν ο άνθρωπος τα, τα παραβλέψει, κλείσει τα αυτιά του, ας πούμε Και πέσει ενώπιον του Θεού Και με, με τα δακρύων Ανοίξει την καρδιά του Προστάσον θεών και, και έτσι αδειάσει αυτόν τον πόνο της καρδίας του προσευχόμενο, τότε βρίσκει μεγάλη παρηγορία τόση μεγάλη παρηγοριά που μετά που θα παρέρθει η περίοδος της δοκιμασίας και θα έρθει το καλοκαίρι ας πούμε θα έρθει η καλή περίοδος ο άνθρωπος θα θυμείται αυτές τις περίοδους και θα νοσταλγεί τη γλυκύτητα της παρηγορίας που ο Θεός του έδινε όταν δεν είχε πλέον καμιά ανθρώπινη παρηγορία Γι' αυτό οι Άγιοι επειδή ήξεραν αυτό το μυστικό αρνούνταν κάθε ανθρώπινη παρηγοριά κάθε ανθρώπινη παρηγοριά πήγαιναν και έμεναν σε τόπους δύσκολους, απρόσιτους ε, κάνουν πράγματα που έλεγαν για ποιο λόγο να τα κάνουν τα πράγματα για ποιο λόγο να κοιμάται πάνω σε μια πέτρα πούμε? γιατί να κοιμάται εγώ, κάτω γιατί να φοράει σίδερα γιατί να, να μην κοιμάται καθόλου ποιο λόγος υπήρχε να κάνουμε αυτά τα πράγματα Ξέρετε μερικά πράγματα ε, θυμάμαι κάποτε κάποιος μοναχός ήθελε να μεταφράσει τους βίου των Αγίων στα Αγγλικά Ήταν Άγγλος αυτός μεγαλωμένο, γεννημένος από Άγγλους γονείς είχε σπουδάσει φιλοσοφία στην Αγγλία ήταν καλός γνώστης της νοτροπίας της δίσεως και όταν μετά, τέλος πάνω έγινε ορθόδοξος, έγινε μοναχός και αποφάσισε κάποτε να μεταφράσει βίους Αγίων ή στα Αγγλικά. Και μάλιστα θέλει να μεταφράσει το βίο του γέροντος Ιωσήφ του Ισυχαστού. Ερχόταν και έλεγε, είναι αδύνατο να μεταφραστεί αυτός το βίος. Πώς μπορώ να, να πω σε έναν, σε έναν δυτικόν άνθρωπο, πώς να του δώσω καταλάβει για ποιον λόγο ο γέροντας Ιωσήφ όταν γέμισε, α πούμε, σπηριά και ήταν να πεθάνει, εφορτώθηκε πάνω του δυο κοφίνια και γύρισε το Άγιο Νόρο όλων και έκαμε να αλλάξει τη φανέλα του δύο χρόνια. Το πράγμα λέει να το ακούσει ένα δυτικό άνθρωπο ή θα μα βγάλει τρελού ή θα μα πάει στα δικαστήρια. Είναι απάνθρωπο είναι γιατί δεν το χωράει ο νους του το πράγμα. Δεν, δεν, δεν εξηγείται. Πώ θα του το εξηγήσει, ε, Βέβαια, πώ θα εξηγήσει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να αισθανθεί την ενέργεια της αγάπης του Θεού. Πιάσε ένα, ένα, ένα παιδί το οποίο είναι ερωτευμένο και πάει να σου εξηγήσει λογικά. Μπορεί να αγαπά, ξέρω εγώ, την πιο άσχημη γυναίκα του κόσμου. Που μπορεί να είναι, ας πούμε, αποτρόπιο θέαμα. Μόνο που τη βλέπεις και θέλει να γυρίσει αλλού. Εκείνος, επειδή την αγαπά, νομίζει ότι είναι πεντάμορφη, ότι είναι νεράιδας η αγάπη του άλλαξε το μυαλό του και οι Άγιοι ήταν άνθρωποι οι οποίοι τον θεών τον πλησίαζαν όχι με λογική δεν έλεγαν ότι ξέρεις για να σωθώ πρέπει να κάνω τα έργα του Θεού δεν είχαν αυτήν την λογική είναι οι Άγιοι. ούτε έλεγαν ότι για να σωθώ πρέπει να κάνω τόσα έργα ώστε να έχω τόση ανταπόδοση όχι, οι Άγιοι ήταν εραστέ του Θεού ήταν αυτοί οι οποίοι αγαπούσαν τον Θεό υπέρμετρα και επειδή ήταν ερωτευμένοι με τον Θεό έκαναν πράγματα τρελά έκαναν πράγματα τα οποία δεν μπορεί η λογική να τα χωρέσει ούτε ήταν τα ερμηνεύσει η λογική πως ερμηνεύονται έκαναν τέτοια πράγματα τα οποία λες έβγαινε να πάει στους πήγε ένας Άγιος έβαλε ένα σκηνί και να καλάθι και κρεμάστηκε ορίτο μέσα στον κρεμό και πήγαινε ο Άγγελο και τον έβγαλε. Απ' εκεί δεν το πράγμα. Και δεν είναι καλό, να πούμε. Το μάλωσε κιόλα. Ο Άγιο Μάρκο, ο Αθηναίο, μπήκε σε μια βάρκα, έκοψε το σκηνί και έμεινε η βάρκα στον πέλαγο. Λέει, θα με πάει ο Θεό εκεί που θέλει αυτό. τέτοιαν πίστη, τέτοια αγάπη, τέτοια κατάσταση πνευματική νύχα που υπερεύησαν και τη λογική ακόμα κομμάτει, ήταν υπερλόγων. Δεν ήταν παράλογοι αλλά γιατί υπέρ των λόγων υπέρ την λογική οι άνθρωποι αυτοί για αυτό το πράγμα βέβαια και ήταν πούμε η καρδία του ενωμένη με τον Θεό εμείς ερχόμαστε στα δικά μας τα μέτρα κατεβαίνουμε και βλέπουμε τον εαυτό μας και βλέπουμε τη δική μας κατάσταση και ξέρουμε ότι είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός δεν θα παραβλέψει την δέησή μας δεν θα παραβλέψει τον στεναγμό μας θα παραβλέψει ο Θεός την δοκιμασία μας και αυτήν την περίοδο της ξηρασίας όντως γίνεται πραγματικά πνευματική εργασία μες τον άνθρωπο όταν, όταν δεν έχει ο άνθρωπος ξηρασίες και δοκιμασίες ακόμα δεν άρχισε να δουλεύει ο Θεός ακόμα τα πράγματα είναι πολύ νωρίς πολύ ανώριμα πράγματα ακόμα δεν μπήκαμε στο φούρνο να ψηθούμε Λέει λοιπόν ο Δαβίδ εδώ Στον 28 ο ψαλμό Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας Ένα από τα φοβερότερα βέλη Του πειρασμού εναντίον μας Την ψυχή μας Είναι η ακιδεία Αυτή η ακιδία Η οποία παραλύει τον ψυχικό κόσμο Και πέφτει ο άνθρωπος Και δεν θέλει τίποτα Τίποτα. Όλα του φαίνονται αηδοί αη, αη, Όπως κάποιος που είναι Και έχει χάσει τη γεύση του Δεν θέλει να φάει του λέει, δεν θέλω. Θέλει, ξέρω εγώ ψάρια, δεν τα θέλω. Του λέει, τα καλύτερα φαγητά δεν θέλει τίποτα. Όλα του φαίνονται πικρά, όλα του φαίνονται άσχημα, όλα του φαίνονται, ξέρω εγώ, ε, πολύ, ας πούμε, Διότι δεν έχει όρεξη. Δεν έχει τίποτα, καμία όρεξη. Δεν θέλει τίποτα. Ό,τι του δώσεις πρέπει με, με την βία. Ε, έτσι είναι ψυχικά ο άνθρωπος. Αυτή είναι η ακιδε είναι αυτό που λέει ο προφίτης εδώ των νησταγμών δηλαδή ο άνθρωπος όπως όταν νηστάξεις κάθεσες σε μια πολυθρόνα και παραλύεις εκεί και μένεις πούμε, εκεί πούμε, προσπαθεί να πείσουν αυτός σου πίνε εσύ που ξάπλωσε ας πούμε και δεν, δεν έχει όρεξη να πάνε να ξαπλώσεις καν ε, ας πούμε παραδόθηκες σε αυτήν την άρκη η ακυδεία αυτόν είναι είναι ένα βέλος το οποίο το, το, το, το εισπράττεις και να, να κόρνεις ολόκληρας ψυχ, ψυχικά και σωματικά και το σώμα μας ακόμα το σώμα μας δεν μπορεί να σταθεί πονιά, αντιδρά ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα αυτός ο νησταγμός της ακιδείας είναι ένα από τα πιο ισχυρά όπλα τα οποία ο, ο, ο διάβολος ρίχνει στον άνθρωπο τον άνθρωπο ο οποίος πλέον αγωνίζεται πνευματικά κυρίως στην προσευχή, στην μελέτη, στην ησυχία στην, στην αγάπη του Θεού και όπως μα λέει ο Κύριος προσέχεται λέει πολύ καλά μήποτε βαρινθώσιν η μόνη καρδία ενκρεπάλι και μέθη και μερίμνε βιοτικές. μας δείχνει ο Χριστός εδώ διότι το βαρινθώσινε καρδία αυτόν εννοεί την ακιδία αυτή μας δείχνει τρία τρίες εισόδους που μπορεί να μπει μέσα στην ψυχή μα αυτό το δηλητήριο είναι η κρεπάλη, η μέθη και οι μέριμνες ιδιωτικέ. Τι σημαίνει αυτό, βέβαια, Σημαίνει την ασωτεία ή συναμαρτία, Σημαίνει την, την καλοπέραση, α πούμε, την ψυχοσωματική καλοπέραση και ψυχικά και σωματικά. Να θέλει να είσαι καλά, όλα καλά, α πούμε. Να μην θέλει τον κόπο, να μην θέλει τη φιλοπονία να είναι ξέρω, όλα να γίνονται χωρίς τίποτα να καταβάλεις και εκείνο το οποίο μας πιάνει και πολεμά όλους μας και μας κλέβει και δεν το καταλαβαίνουμε είναι οι βιωτικές μέριμνες. μα ανοίγει δουλειά συνέχεια ο πειρασμός δουλειάς, δουλειάς, δουλειάς, δουλειάς δουλειά, να μην τελειώνομαι να μην τελειώνουμε. έλεγε ο γεροπαίσιο μια φορά στην Αγγενικία μοναστήρι, λέει Προσέχετε, έλεγε στι μοναχέ, μη γεμίζετε τα, τα τραπέζια σα πράγματα που θέλετε όλη μέρα να ξεσκονίζετε. Βάλε το τραπέζι εκεί και βγάλε όλα από πάνω. Ε, όταν βάζει 50 βάζα και 50 ξέρω εγώ πράγματα, α πούμε, και ε, ε, φυσικό το λιμένα ένα ρούχο να τα ξεσκονίζει για να λύσει να τρίβει. Και να, να τα βγάλει να βάζεις και να τα σφονκαρίζει και να σκουπίζει. Και να κάνει χίλια δυο πράγματα, αλλά ε, όλα αυτά τα πράγματα τι, τι αποτέλεσμα έχω Όλοι αυτοί, λέω απλά βέβαια, χωρί και άλλε δουλειέ που ανοίγουμε, που είναι και είμαστε υποχρεωμένοι. Όλα αυτά τα πράγματα, ξέρετε, μα κλέβουν την καρδιά μα και μα κουράζουν. Και όταν ο άνθρωπο κουραστεί, και σωματικά και ψυχικά, δεν έχει όρεξη να, να εργαστεί πνευματικά μετά. Δεν μπορεί να ακούσει τίποτα. Όταν, όταν φτάσεις το βράδυ Και έχεις διαλυθεί πλέον Τότε τι θα κάνεις Επα δεν είναι μια μέρα Είναι η μέρα και η μέρα και η μέρα η Μια μέρα διαδέχεται την άλλη Και στο τέλος Ο άνθρωπος κουράζεται Και η κούραση αυτή μας αφαιρεί την, την, Τον χρόνο Και την διάθεση Να κοιτάξουμε λίγο και τον εαυτό μας ε, Εντάξει έχουμε τις υποχρεώσεις μας Που πρέπει να έχουμε στην κοινωνική μας ζωή ας μην προσθέτουμε και εμείς επιπλέον πράγματα ας μην προσθέτουμε και επιπλέον πράγματα περιτά τα οποία μας αφαιρούν τον χρόνο και μας κλέβουν την ελάχιστη δύναμη που μας απέμεινε να δούμε λίγο τον εαυτό μας γι' αυτό η λιτότητα στη ζωή των χριστιανών η απλότητα και η λιτότητα είναι ένα βασικό στοιχείο για να μας δώσουν τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερη άνεση η σχέση μας με τον εαυτό μας Και με τον Θεό Και η απάντηση Σήμερα Στην, στην αυτή την Καταναλωτική κοινωνία που ζούμε Είναι ακριβώς Αυτό το ήθος της Ορθόδοξης Εκκλησίας Η οποία χρησιμοποιεί Τον κόσμο Και δεν χρησιμοποιείται από τον κόσμο είναι, που Είσαι κύριος των πραγμάτων Και όχι δούλος των πραγμάτων Εσύ είσαι το αφ, ο αφέντης του χρόνου σου και των πραγμάτων σου και όχι δούλος των υποθέσεων των υπολείπων πραγμάτων τα οποία ουσιαστικά σε, σε διαλύουν και δεν σου αφήνουν κανέναν χρόνο την καμιά δύναμη για να σου δώσει τη δυνατότητα να, να ασχοληθείς περισσότερο με αυτά τα οποία πρέπει να ασχοληθείς Αυτός ο ισταγμός προέρχεται από, από αυτά τα τρία πράγματα που είπαμε η ασωτεία οι σαρκικές αμαρτίες η σαρκική ζωή η καλοπέρασης και οι μέριμνες είναι τρία, οι είναι τρία, τα τρία κανάλια από τα οποία εισέρχεται μέσα μας η ακιδία και ξέρει μετά τι θα μας κάνει ε, έναν πνευματικόν άνθρωπο ο διάβολος δεν θα τον πολεμήσει κατευθείαν δηλαδή δεν θα σου πει ξέρει, πήγαινε σύναψε μια παράνομη σχέση κάμε τον την αμαρτία δεν θα σου το πει αυτό κατευθείαν ή κι αν σου το πει θα σε πολεμήσει θα, δει, θα σε αφοπλίσει πρώτα θα δει αυτό τι κάμνη α προσεύχεται πολύ ε, νηστεύει ξέρω εγώ αγωνίζεται θα βρει τρόπο να σου αφαιρέσει πρώτα αυτό που κάμνης θα βρει να σου δώσει δουλειές να κάνεις και να σου ανοίξει ας πούμε θέματα ώστε να πάψεις να προσεύχεσαι και να στραφείς σε άλλα πράγματα θα σου δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες να σταματήσει το πρόγραμμά σου και την πνευματική σου ζωή και αφού πλέον αδυνατήσεις τότε θα σε πιάσει θα σε πάρει εκεί που θέλει εκείνο. θα σου δώσει μια και θα σε συντρίψει σαν το καλάμι διότι δεν έχεις δύναμη. έχασες την προσευχή έχασες τη μελέτη έχασες τα μυστήρια έχασες την εξομολόγηση αμέλησες η αμέλεια και η ακηδία είναι αυτά τα πράγματα τα οποία θα σε απογυμνώσουν και θα σε παραδώσουν έτοιμο προς πτώση θέλοντας και εμεί θα καταλήξεις στην πτώση διότι δεν έχεις πλέον καμιά δύναμη αυτός ο νησταγμός πολεμείται με αυτό που λέει στο επόμενο στίχο ο Δαβίδ Βεβαίωσομαι εν της σου Γιατί λέει βεβαίωσομαι εν της σου Διότι Όλος ο αγώνας που κάμνομαι Είναι περιπίστεως και απιστίας Διότι μόλις ο άνθρωπος αρχίζει να κλονίζεται Από την πρακτική Από αγώνα που κάνει, Τότε η πίστη Αρχίζει να αντινατίζει Σαλεύεται η πίστη στον άνθρωπο και όταν αλεφθεί πίστης δεν έχει αντίσταση μετά ή στην πρόταση τη αμαρτίας γι' αυτό παρακαλεί ο Δαβή να, να με βεβαιώσει με τα λόγια σου αφενός με να μας στερεώσεις την πίστη αφετέρου να μας δείξει ότι είναι ανάγκη είναι ανάγκη να έχουμε τα λόγια του Θεού μέσα μας που είναι πώς να πούμε σαν να έχουμε μια αποθήκη με τρόφιμα σπίτι μας που όταν γίνει, ξέρω εγώ, μια δυσκολία μπορούμε να ζήσουμε εμείς από την αποθήκη αυτή που είχαμε ή όπως έλεγε ο Γιώργος κοίταξε να δουλέψετε πνευματικά για να πάρετε πνευματική σύνταξη μετά που δεν θα μπορείτε να δουλεύετε να έρχεται το, το φάκελος με, το, με την επιταγή τη την σύνταξη να σας βρίσκει τι ήθελε να πει με αυτό ότι όταν είσαι καλά πνευματικά αγωνίσου καλά ώστε την ώρα της δυσκολίας την ώρα της ξηρασίας να έχεις πνευματικά αποθέματα από τις μελέτες σου από το Λόγο του Θεού από την προσευχή σου να κρατηθείς γερά να μην μπορέσει να σε πείσει ο πειρασμός, ο εχθρός, ο λογισμός ότι κοίταξε δεν υπάρχει τίποτα γιατί θα έχεις να, να, να φέρει σαν παράδειγμα πως δεν υπάρχει χτες ο Θεός ήταν μαζί μου χτες ο Θεός μιλούσε με στην καρδιά μου χτες εγώ εφρενόμουν μαζί με τον Θεό και σήμερα δεν υπάρχει υπάρχει, ο χθεσινός Θεός είναι και σημερινός Θεός είναι και αυριανός Θεός ο ίδιος γι' αυτό η, η μελέτη η μελέτη του Λόγου του Θεού η μελέτη των έργων των Αγίων η Βή των Αγίων της Εκκλησίας είναι μια παρακαταθήκη που έχουμε μέσα μας πνευματικού υλικού ώστε την δυσκολία να τρεφόμαστε να από εκεί. Να τρεφόμαστε από εκεί. Ε, οι αγώνε που κάνουμε, όταν είμαστε διάγομοι, μια καλή περίοδο, είναι ακριβώ μια τροφή που όταν θα έρθει δυσκολία, θα θυμηθούμε ότι κοίταξε, ο Θεό δεν μα εγκαταλείπει. Μπορεί να περάσουν δυσκολία αυτή, αλλά πάλι ο Θεό θα έρθει. Πάλι θα ανατείλει η μέρα. Όπω είναι νύχτα και μέρα. 12 ώρε νύχτα, 12 ώρε μέρα όταν μπαίνεις μέσα στη νύχτα ξέρεις είναι νύχτα ε, σκο, σκοτάδι θα πάει ας πούμε στο δωμάτιο ξέρω εγώ είναι νύχτα να περάσει νύχτα δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσει εκείνη η νύχτα εκτός και αν είναι η τελευταία μας νύχτα λοιπόν αλλά αν δεν είναι η τελευταία μας νύχτα θα ξημερώσει πάλι η μέρα θα γίνει αυτή η εναλλαγή των, των, των ορών έτσι είναι και στην πνευματική. ζωή θα παρέτσει τον έφο και θα ανατύλει ο ήλιο θα παρέρθει η δοκιμασία και μετά από τη δοκιμασία θα δούμε τους γλυκούς καρπούς που σας λέγω πράγματι ότι και το επαναλαμβάνω και τελειώνω ότι η πιο σωστή πνευματική εργασία είναι στην περίοδο της δοκιμασίας και της ξηρασίας. Τότε γίνεται πνευματική εργασία. Όπως γλυκαίνουν τα φρούτα και τα ξέρω εγώ τα διάφορα όταν είναι έτσι όπως τα λέμε εδώ στην Κύπρο άνεδρα έτσι. τα άνεδρα καρπούζια και τα πιπώνια είναι γλυκύτατα δεν είναι γεμάτα νερό όπως τα άλλα είναι γλυκά, είναι εύγευστα, είναι μυρωδάτα γιατί βγήκαμε μέσα από δυσκολία λοιπόν, το ίδιο είναι και ο άνθρωπος ο οποίος είναι ψημένο μέσα στη δυσκολία και παραμείνει πιστός των θεών. δεν υποχωρήσει και επειδή κοίταξε εγώ δεν θέλω τι σοκολάτες του Θεού εγώ θέλω τον Θεό τον ίδιο θα βρω τον Θεό μέσα σε αυτήν τη δοκιμασία Δεν θα φύγω από τον Θεό Δεν θα αρνηθώ τη θέση μου Είμαι έτοιμος να πεθάνω εδώ να, να πέσω εδώ στον αγώνα αλλά πίσω δεν πρόκειται να γυρίσω που δεν είναι λόγο Τον άνθρωπο ειστοποιεί αυτό το πράγμα και παραμείνει εκεί έτσι με όλη τη δύναμη της υπάρξεώς του παρά την πίεση των πειρασμών τότε ο Θεός πραγματικά ε, εφραίνεται και βραβεύει τον άνθρωπο αυτό. Αυτός ο άνθρωπος είναι πράγματι αθλητής. Είναι αθλητής του Χριστού και θα γευθεί πολλούς και καλούς και γλυκείς καρπούς όταν θα παρέρθει η δοκιμασία εκείνη. Ήρθαμε στο τέλος της ώρας μας και απλώς να σας πω μια ανακοίνωση. Ε, μια υπεθύμηση μάλλον ότι η Ιερανική Επιτροπή της Ανέγερσης του Ναού του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη που είναι στην Αγία Φύλλα διοργανώνει τις πιο κάτω εκδηλώσεις για να μπορέσει να μαζέψει λίγα χρήματα να αρχίσει την ανέγερση του Ναού τουλάχιστον αν μπορέσουμε φέτος η μια εκδήλωση είναι η συνεστίαση που θα γίνει την επόμενη πεμπτη 28 Φεβρουαρίου και ώραν 8 στο κέντρο μιλένιου ε, όπου θα είμαι και εγώ να πω λίγα λόγια και στις εξόδους του ναού μπορείτε να βρείτε τα ανάλογα εισιτήρια και κάποια άλλη εκδήλωση η οποία θα ανακοινωθεί μάλλον εκείνο το βράδυ και κάποια εκδρομή που ετοιμάζουν εμείς να ευχηθούμε να βοηθήσει ο Θεός να οικοδομηθεί ο ναός του Αγιο ο οποίος Αγιός συνδέεται μαζί μας Λόγω της άμεσης σχέσης του με τον να ήμουν στο Παίσιο, που ο Άγιο Αρσένιο τον ευάφτισε, ήταν ο ιερέα που τον ευάφτισε και ήταν και ο νονός, ο ανάδοχο του, Αρσ... του Γέροντος Παίσιου. Και εγώ γνώρισα ανθρώπους, γιαγιάδε, όταν ήμουν στην Θεσσαλονίκη φοιτητή, γιαγιάδες από τα Φάρασα, οι οποίε τον εγνώρισαν τον Άγιο Αρσένιο. Ήταν ο ιερέα του χωριού του. Και ένα Τούρκο είχε έρθει στο Άγιονόρο, Τούρκος από την Καπαδοκία, ο οποίο τον έστειλε η γιαγιά του στο Άγιονόρο, γιατί λέει: Είχαμε και εμεί στο χωριό μα έναν παπάν Άγιο, ο οποίο ε, διάβαζε του αρρώστου και γίνονταν καλά και κάμουνε θαύματα. Του είπε η γιαγιά του. Και του είπε: Τώρα που θα πα στην Ελλάδα, δεν ήταν αρχαιολόγο το παιδί αυτό, να πα παιδί μου, ξέρω με του λέγει κάποιον βουνόν, Άγιο βουνόν, ένα Άγιονόρο, που εκεί έχει τέτοιου Αγίου που κάνουν θαύματα. Και το ρωτήσαμε από πού είναι και μας είπε το χωριό του στα ελληνικά λεγόταν Φάρασα. Ήταν από τα Φάρασα της Μικράς Ασίας που εκεί έζησε ο Άγιος Αρσένιος ο μεγάλος αυτός Άγιος των ημέρων μας που τον ακόμα οι άνθρωποι που τον εγνώρισαν υπάρχουν ακόμα μερικοί στη ζωή. Να ευχηθούμε με τις πρεσβείες του να μα φυλάξει κι ο Θεό και να ακοδομηθεί και ο ναός στη στιγμή του. Να κάνουμε την προσευχή μα και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φω του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπων ερχόμενων ει κόσμον κόσμο. Σημειωθεί το εφημά φω του προσώπου σου. Είναι αν αυτό ψώμεθα φω του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασία των εντολών σου. Πρεσβείε τη Παναχάντο Σου Μητρό και πάντο Σου τον Αγίων Αμήν, Διευχών των Αγίων Πατέρων Ημών, Κυρίε σου Χριστέ ο Θεό, ελέγισουν ημά Σαμήν. Καλό βράδυ ο Θεό μαζί σα.